alone they say we would let you have it young man but we here you won't be walking here much longer they say, won't you please look down on me και φυλάκιση παντό προσώπου ανεπτηρήσεω ή ασδήποτε διατυπώσεω ή τη ανεφεντάλματο τη αρμοδία αρχή και χωρί να συντρέχει αυτόπορο κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγκέντρωση εν κλειστό χώρο ή εν Πάσα τι θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία ει της τη πόλεω πάση και πεζών. Οι εξελφώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστων. ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχη και ο πορών εις τα, τα πυροβολείται Οι άλλοι θέλουν να κοιμάται Όσες φορές θα αντισταθεί Έχει αρχίσει να φοβάται Σχολή και σπίτι Δουλειά και σπίτι Στουρνάρι πατησίων Πήγε ο πλησίων έχει κουραστεί Κλείνει την πόρτα να στενάζει Όταν μπει μουσική, το υγιοσμα δεν βρίσκει. Συνόδι ταλί, τα ίδια πάλι, όλα που είσουν μες το κεφάλι, ακούει φωνές, το κιάντι σαλί, ιστορία. Και α λέγανε αλλά στο σχολείο, η φούτα δεν έπεσε ποτέ. Και α λέγανε στο σχολείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Σας μιλά ο γραμμιός εχθονητής Από μια χώρα που ήταν πάντα στον αέρα Σας μιλά ένας μικρού της μαθητής Που πήρε δώρο τα Χριστού και τα μια σφαίρα Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Μπορεί να με δέχνω να μάτια, το βίο. να μην τα ποτέ. Μα τώρα να στο γρανίο. Εδώ, εδώ το Εδώ, εδώ πολυτεθνίο. Σας Radio, καλησπέρα. καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παξ Γερμανικά. Εστιανομίας. Α, oh, μα <σήμερα>. τι πάθαμε. <laughs> Ακούτε την εστιανομίας λοιπόν. Στο μικρόφωνο της πλατείας η Βασιλική Μανιό. Και ο Πάνοχο Τι πάθαμε, τα ονόματα. Ε, σήμερα έχουμε μαζί μα έναν εκπρόσωπο από τη Διομέ. Το θέμα τη ημέρα μα εκπομπή είναι το από τη διαχείριση. στη Βιομέ. Έχουμε μαζί Γεια ε, λοιπόν... Ε, Μάκη πες μα και το υποπήρχε τόσο γιατί δεν ξέρασα να το πρόβλημα με το οποίο μιλήσαμε. Ναι, ναι. Ναι, σε Ωραία. Ε, λοιπόν... λοιπόν... Ε, Εννοείται λοιπόν να μας μιλήσει για το πείραμα της αυτοδιαχείρισης στις 5η και 4η φάσης βρίσκεται η και 4 βρισκεται η Νομίζω ότι αύριο, αν δεν κάνω λάθος, πότε είναι η διάθεση προϊόντων στην Αθήνα που κάνετε. Κοίταξε κάποιο καθημερινά και Ακόμα και τώρα είναι σε μια Εδώ γίνεται διάθεση. Κάναμε και το στα και στη δεν και έτσι του ψωμάκι μας τώρα. Γενικά υπάρχουν Αλλά... διάφορα συμμεία, διάφορες συλλογικότητες, οι οποίες ε, παίρνουν πράγματα από σας και τα προμηθεύουν σε όποιον, ε, σε όποιον θέλει, διάφορες ναι. συνελεύσεις, στέκια... Ναι, ναι, mm. αυτό γίνεται και τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπου ένα μεγάλο κομμάτι βγαίνει με εξαγωγές και βγαίνει σε τέτοια συλλογικότητα σε κάποιες ευθυντές που έχουν κάποια έντεπα, τα διανέμανουν στους που παίρνουν και τα έντεπα. Και έτσι καταφέρουμε να επιβιώσουμε τις χρόνια τώρα και να κρατάμε λεγόμενο και το εργοστάσιο και δύση εργαζόμενος οι οποίοι έχουμε ένα πολύ μικρό αλληλεγγύη ισότημα. Θες να μας κάνεις μια μικρή αναδρομή από το πώς πέρασε στα χέρια τα δικά σα το εργοστάσιο και πώς έγινε η όλη ιστορία, πώς οργανώθηκε Κοίταξε, το οποίο έχει περάσει ένα μέρος του κακό είναι ότι εμείς, ενώ είμαστε εργαζόμενοι ακόμα, δεν, πληθεί, ε, δεν, ε, δεν έχουμε πληθύει, μας κουστάει ασυγό λεπτά, κι εμείς φασίσαμε να είναι για τέλευση να μείνουμε μέσα και να ε, συνεχίσουμε να δουλεύουμε ό,τι διαθέταμε εκείνη την εποχή. Ε, αυτό το κάναμε από το διάλυση, έλευτα, και πέρα, και πέρα, δύο διαλυσέμετες, ξεκίνησε ο Ρωσιαγόνας, και πριν 2,5 χρόνια, το Ρωσιαγόνα 2013, πήραμε την απόφαση να πούμε μέσα και να... Ε, αρχίσουμε να παράγουμε. Ε, και αυτό το κάνουμε. Τώρα, βέβαια, με την ε, συναπόφαση μαζί με όλη την κοινωνία που βρίσκεται δίπλα μα και μα στήριξε όλο αυτό το διάστημα, όπου μα ε, δίπλασε να βγάλουμε κάποια άλλα προϊόντα που τα βγάζουμε, να βγάλουμε αυτά τα φυσικά καθαριστικά. Ε, για τον λόγο ότι η κρίση ήταν τόσο μεγάλη, που δεν μπορούσαμε σε έναν να αγοράσουν ό,τι αυτά τα απαραίτητα καθαριστικά για να πούν τα ρούχα του ή να καθαρίζουν του πίστε. Έτσι, αυτό κάνουμε πράξει που μαζέ τη κοινωνία, που άλλαν την κοινωνία μέσα στο. Ε, μέσα στην παραγωγή, μέσα στον έλεγχο τη παραγωγή. Έτσι ο κοινωνικό έλεγχο είναι πραγματικότητα. Ε, ε, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που ζητάμε, αυτό που οραματιζόμαστε τόσα χρόνια, που να γίνει ε, κάτι και να υπάρχει και να υπάρχει και ο κοινωνικό έλεγχο στην παραγωγή. Ε, είναι γεγονό ότι αγκαλιάστηκε πολύ, από ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε, του, του κόσμου ο αγώνα σα, κυρίω του κινηματικού κόσμου. Ε, και υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα τώρα με τον πληστηριασμό. Πότε ακριβώ θα γίνει, μέσα στο Νέέμβριο, αλλά πότε ακριβώ. Στι 26 μήνε είναι ο πρώτο πληστηριασμό. Εμεί είμαστε σιγουριάξοι ότι να τον ακούσουμε, αφήσουμε να γίνει. ούτε και οι 20 πιθαίνει από πάνω σιέρα. Και να πούμε το νέο έτο δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο κόσμο είναι πάρα πολύ υποστηρίζει. Και έτσι να καταφέρομαι να πάμε στην δικαστήρια για να τον, να τον ακυρώσουμε. Ε, αλλά σημασία έχει ότι για εμά αυτό Πολιτεία, α αυτοί που είναι οι κυβερνώντε πάντα, mm -hmm. δεν δείξαν ε, την ανάλογη τόλμη να πάρουν μια πολιτική απόφαση ε, και να μην αφήσουν τα δικαστήρια να παίζουν στι πλάτε μα όλο αυτό το παιχνίδι που παίζουν. Γιατί από ό,τι ξέραμε, ε, η δικαστική, α πούμε, με όμικρον, η είναι το πιο συντηρητικό κομμάτι τη κοινωνία και δεν πρόκειται ποτέ να πάρει μια απόφαση προ των εργαζομένων. Δεν υπάρχει συμπολιτεία και, και, και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή. Και ε, εμεί τραχιόμαστε ε, μόνο και μόνο γιατί δεν έδωσε η ατολμία οι κυβερνήτε. Ε, σω δεν είναι και θέμα ατολμία, Φιλεμάκη. Είναι άλλε, άλλα τα συμφέροντα που εξυπηρετεί η εκάστοτε κυβέρνηση, είτε αυτή θέλει να αυτοαποκαλείται αριστερή, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γι' ε, αυτό ακριβώ. Ε, Απ' την αρχή, εμεί σχεδόν δεν λέγαμε εξουσία, εξουσία είναι. Mm -hmm. Αλλά ε, συγκροτήσαμε με διάφορε κυβερνήσει, όλε αυτέ που πέρασαν τα τελευταία δυσανάμιση χρόνια από το από την Ελληνική Βουλή. Ε, συζητούσαμε όλους, αυτή την αλήθεια ε, και ξέραμε πολύ καλά ότι αν κερδίσουμε θα κερδίσουμε στον δρόμο και όχι με κάποιον άλλο τρόπο. Ε, η πίεση που υπάρχει στον δρόμο ασκείται και στην πολιτεία, οπότε θα του αναγκάσουμε να πάρουν κάποιε αποφάσει. Ε, στην προηγουμένη περίπτωση και να μην πάρουμε αποφάσει, εμείς προσχόμαστε μέσα, παράγουμε έτσι αλλιώ, Και ε, σε περίπτωση που ε, καταφέρουν να πουληθεί ακόμα στον εμείς λέμε δεν θα βγούμε τάσιο, αυτός που θα βουράσει, να το ξέρει πολύ καλά ότι θα μας χειοδομήσει, θα μας ιοδητήσει, θα είμαστε μέσα στο οικόπεδο και θα συνεχίσουμε να παράγουμε για να επιβιώσουμε εμείς οι οικογένεια. μας. Σε τι φάση βρίσκεται τώρα ο πληστηριασμός? Ε, ε, ε... Κοιτάξτε, δικαστικά έχουν κερδίσει στο να εννοποιήσουν 14 οικόπεδα και να τα βγάζουν όλα μέσα στο πληστηριασμό. Εδώ το όνομα είναι πολύ μεγάλο και είμαστε ισοδοσί ότι πριν σε μεγάλο δεν θα υπάρξει αδράσεις. Αλλά πρέπει να σας πω αυτή τη λεπτομέρεια που δεν είπα πριν Τα 14 οικόπεδα ε, κάποια από αυτά είναι χαρισμένα στον πρώην ιδιοκτήτη από το ελληνικό κράτος γιατί προσέφερε και ελληνικό έργο υποτίθεται mm. έπρεπε να εργαζόμενος σε δουλειά του και το ελληνικό κράτος του χαρακτηρίζει κάτι το οικόπεδα mm. Αυτά τα οικόπεδα τώρα θα μπορούν στον πιστριασμό να ικανοποιήσουν ε, πισοτές Καταλαβαίνετε ότι αντί να, να, να, να παίρνουν πάλι πίσω και αν θα διέθεταν ε, στους εργ Βρίσκουν μια λύση να μην βγουν στην αριέρα, αντίθετα να το παλέψουν και να έχουν μια δουλειά. Ε, αυτοί δεν... Πασίδε, δεν κάνουν τίποτα, και αυτοί είναι νε... η ε, δικαστική αρχή να, να... να... να ξέρει, να... να πίνει τα δυναμικά τα χείρα του. Μάκη, το με το λιοφτήτη ποιο είναι, για να το ξέρει ο κόσμο. Είναι φυγή από κεραμικά. Είναι μια οικογένεια στην Βόρεια Ελλάδα ε, που ήταν βιομηχανή εδώ και 70 χρόνια. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο πρώτο ξάδεχό του πριν 20 χρόνια με τα Τούλα. που είχε τα κοστά, το ίδιο έκανε και αυτό πριν 4 χρόνια με τα κεραμικά που ήταν τα πλακάκια του. Πολύ. Ανυπομονητικό το φαινόμενο, μόνο. Ναι, ναι, εσύ είπε ακριβώ το φαινόμενο. Αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν είναι. Η αστική τάξη συνεργεί σε περίοδο κρίση. Το ίδιο γίνεται αυτή την περίοδο που θα τα έχετε ακούσει και με τον Αγγελιοφόρο που είναι ένα πολιτό φίλο του Φιλίπου, ο ε, αυτή ε, ε, και αυτή ξακούστηκε η οικογένεια τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα και ο πιθανός του Βενεζέλου είναι και αυτός μπαγκατσέλος. Και έχει και στην εφημερίδα εκεί και αφήνει 108 άτομα στο Σολόμ. Ε, και μάλιστα ε, στην εφημερίδα αυτή συμμετέχουν και οι ψυχάδες που δεν είναι πολύ κολλά. Α, δεν είναι το ίδιο. Και μετά δηλαδή, αφήσαν απλώς τους που ήταν και στην εφημερίδα και προσπαθούν να, να μην χάσουν ε, το, το ποινικό κομμάτι. Να ξεκινάνε τους εργαζόμενους και να μην φάνε το ποινικό κομμάτι. Ε, Αυτή είναι η μέθοδο της θετικής τάξης ε, στην κρίση και δεν είναι παρεξοδόντο το πού. Δύο στου από τα πρόσωπα που ανέφερε είναι και στη Λίστα Λαγκάρντ, με το και Δεν είσαι τόσο σιγός για το δύο στου 3. Μπορεί και 3 στου <laughs> και για να <laughs> ε, Τώρα, όταν εσεί πήρατε το <Δ soundtrack> δηλαδή, αναγκαστήκατε να μάθετε πάνω στην πράξη. Θέλει να μα αναπτύξει, α πούμε, το πώ προχωρήσατε βήμα-βήμα, ώστε να φτάσετε σήμερα να έχετε περίπου ένα εργοστάσιο που λειτουργεί κανέναν ακόμα. Και λογικά, δεν σημαίνει. Στην δεν υπήρχε εμπειρία, ειδικότερα από την κοινωνία, δεν υπάρχει εμπειρία. Τόσο μάλλον ένα κομμάτι, που αρκετά μεγάλο κομμάτι του, πούμε, ήταν συντηρητικό, α πούμε, στου συναδέλφου. Απλά πρέπει να σου πω ότι υπήρχε ένα σωματίο που υπήρχε που Έξι τελείως του νήσου με κανόνες βάσει. Δηλαδή δεν είχαν καταργήσει τα διαδίκτυα και τα συμβόλαια, τα πάντα, και το νόμο που Και εκεί πέρα άρχισε να υπάρχει μια οριμότητα ανάμεσα ε, στους εμάς τους εργαζόμενους, και όταν βρέθηκε η δύσκολη στιγμή, η εγκατέλειψη και το εργοστάσιο ενώ στη Ρωσία, ε, πήγε το θέμα ε, ε, αμέσως, του τι κάνουμε τώρα, και αμέσως το 57,5% αποφάσισε το επαγγελματίο του εργοστασίου με κάθε μέσο. Ε, αυτό όμω έγινε γιατί υποπήρχε αυτό, όπως σα είπα, το να λειτουργεί με γενική συνέλευση και να ε, έχει οριμάσει σε βαθμό ε, οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή. Ε, εκεί έπαιξε, από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που μα λέει, πολύ μεγάλο ρόλο η οριζόντια δομή του σωματείου. Δηλαδή, υπήρχε, υπήρχε ένα εφαλτήριο το οποίο μετά βοήθησε στο να δημιουργηθεί συνέλευσή σα και να βάλετε στην πράξη. Ναι, ναι, ακριβώ όπω λειτουργούσε το σωματείο, έτσι συνεχίσαμε να και σήμερα ακόμα ο ο ότι κάναμε ο ο ο είναι ακριβώς που ο ο ο ο ο γιατί το ο σαν ο μόνο ο που ο ο ο ο μας, ο ο έτσι μας ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο έχει κάποια χρόνια από και πάει ε, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τώρα δεν λειτουργεί. Και ο μόνο τρόπο για να μείνουμε να επιβιώσουμε και να λειτουργήσουμε είναι αυτό το να βρεθούμε μαζί και να συναντηθούμε το δικό μα μέλλον για τη δική μα ζωή. Είστε το μόνο εργοστάσιο που ε, το δουλεύουν οι ίδιοι εργάτε ε, και ε, υπάρχει αυτοδιαχείριση και αυτοδιοργάνωση, έτσι δεν είναι. Το μόνο εργοστάσιο στην Ελλάδα. Κοίταξε και ε, το κακό είναι ότι κι ε, άλλα ε, προσπάθησαν στην διάρκεια τη κρίση. Διαδικασία, επειδή δεν είχαν αυτή τη δομή, όπω σα είπα πριν, mm. ε, υπήρχαν μέσα τι φιλεκτρικέ γραφειοκρατικέ, ασυλλογαλιστικέ, α πούμε, εκλογέ, που εκεί βάλανε εμπόδια και δεν αφήσαν δουλεύσει. Ελπίζουμε τώρα αυτό που έγινε με τον Αγγελιοφέρου, επειδή κάναμε μια παρέμβαση και ε, ε, μεταδώσαμε την πύρα που έχουμε πάρει από 4 χρόνια τώρα, mm -hmm. να πει σε μια δοκιακή διαδικασία, γιατί φάνηκαν αρκετά αισιόδοξοι ε, εργαζόμενου ότι μπορούν και μόνοι του να λειτουργήσουν αυτό που λειτουργούσε με το εθνικό. Και τελικά αποδείχτηκε ότι το μόνο περιπτώσιο του εργοστάσιο ήταν το αφεντικό. Πρώτα Το πρώτο δεν ήταν μόνο το Ήταν και κάποια μεγαλοσκελέχη που απλώ πέρασαν τα μεγαλοσκελέχη που Και βάζαν φρένο στο να λειτουργεί κανονικά το εργοστάσιο. Να <laughs> λειτουργούν ε, κι άλλε δομέ δηλαδή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτοί ήταν οι πρώτοι που φύγαν. Απλό μπροστά και το αφεντικό. <laughs> Γι' αυτό ακριβώ ε, το ψυχόψιο από την αρχή ότι ε, όταν κάναμε το πρώτο πρόγραμμα. Είπαμε ότι αυτοί που από τους 70 κόμματα ήταν οι 65 που θα βγουν έξω. Έξω τα μεγάλα στελέχη. Καταλάβετε, μαζί με τα φύκια κόψη. Μα μαζί με τα φυτικό και τα γκούν και τα γκούν και Πού κατά πόσο να γίνει αυτή η μετάβαση. Δηλαδή ήταν κάτι το μαλλό, κάτι το φυσιολογικό. Γιατί δηλαδή, απλά το Εκοστάσιο συνέχισε να λειτουργεί χωρί την λογοδοσία του και τα μεγάλα στελέχη. Ή υπήρχε μια περίοδο μετάβαση που εντάξει, ή κανέναν αντιμετωπίσει κάποιε δυσκολίες. Ναι, φυσικά υπάρχει εντάξει το να μεταλλαχθεί για, για να το υποχείρημα να χει, να ε, μια, μια διαδικασία, ε, εμεί αρχίσει ε, Πήραμε αρκετή πείρα πήρα, πήρα, πήρα, από του συναδέλφου επισκέφτηκαν που πράγματα. Πήραμε πολλά, από εκεί και πέρα άρχισαν όλα αυτά να τα δουλεύουν οι συνέλευσει. Να τα συζητάμε για το πώ μπορεί να και να εδώ. Τα μας, που απαντήσει δεν έχουμε δε, δε τίποτα να χωρίσουμε. Εκεί καταλαβαίνετε ότι πήραμε τέτοια πείρα που είμαστε σήμερα σε μια σχετική οριμότητα να μπορούμε να λειτουργούμε μέσα από τη συνέλευση των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή, άμα να θέλει κάποιο να σταθεί αλληλέγγυο στην ημέρα, με ποιον τρόπο μπορεί να σταθεί, ε, Καταρχήν πολιτικά, ε, ό, ό, όταν καλούμε, γιατί υπάρχει εδώ στην Αθήνα η Επιτροπή Αλληλεγγύη και υπάρχουν και δύο συνάδελφοι που ε, ε, διανέμονται προγράμματα εδώ στην Αθήνα. Ε, πολιτικά στηρίζοντας όποτε καλούμε κάθε προσπάθεια και ε, έφερα να μπορεί να αλλάξει τα φιλοσοφία και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα χημικά τα βαριά φλόρια και τα βιβλιοργοτή και να χρησιμοποιεί φυσικά καθαριστικά που είναι με βάση το κατσαπούν ε, ε, και το οπότε είναι και αρκετά προσεκτά ε, είναι σχεδόν η ίδια τη λύμα τα συμβατικά και κάποια χαμηλότερη οπότε ε, μπορεί να, να χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα για να στηρίξει και οικονομικά το εγχείρημα τη ΜΕΜΕ. Μάκι αλληλέγγυοι από άλλε περιοχέ τη Ελλάδα θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη τώρα στι 26 του μήνα, Έχει. Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε επαναλλαγική συνέλευση των αλληλέγγυων υποστριχτών τον προηγούμενο μήνα. Mm -hmm. Και εκεί θα συναφασίσουμε για τα υπόλοιπα, όχι μόνο για το πληστηριασμό, αλλά και το περιβάλλον, το εργοστάσιο και μετά τον πληστηριασμό. Γιατί εμεί για εμά στην είναι το τέλο του κόσμου είναι ένα εμπόδιο όπω άλλα εμπόδιο που περάσουμε κατά καιρού μέσα σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε δώσει επί 4,5 χρόνια τώρα. Ε, ε, θα, θα γίνει και αυτό, θα περάσει και αυτό. Και εμεί πρέπει να συνεχίσουμε όμω, να είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε και όλα τα άλλα. Και να δούμε πώ θα γίνει ε, ε, να γίνει ε, ε, μία, δύο, τρει, πολλέ γραμμέ ώστε η δικτύωση αυτή, γιατί εκεί είναι η λύση για μα, να δημιουργηθεί μια δικτύωση από τέτοια εργοστάση και από παραγωγή που θα την ελέγχει η η κοινωνία για να μπορούμε να ε, λειτουργούμε σαν κοινωνία και να μπορούμε να βγάζουμε φινά προσιτά κολλιόντρα για τη λαϊκή οικογένεια. Αυτά που μας ζητάει ακριβώς και ως τίποτα περίσκιο χωρίς παραστητικό κέρδος και το κέρδος ό,τι υπάρχει να επιστρέφει στη κοινωνία. Ε, καλώς ή κακώς σε τέτοιες εποχές όπου η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη και ο, ο καπιταλισμός με τα αφεντικά του δείχνουν τα δόντια τους απροκάλυπτα, ε, θα αποτελέσει αναγκαιότητα η δημιουργία κι άλλων β Οπότε τα ε, γενερά. Ναι, ναι. Και τα δόντια που λε, αδειάζουμε να μετρήσουμε τα δόντια, θα δούμε ποιο έχει το κωφτερά ανέργεια. Αν πράγμα. Θα το. Θα δείξει. Απλά αν συνειδητοποιήσουμε ότι το αφεντικό χρειάζεται του εργαζόμενου, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζονται το αφεντικό, ε, θα έχουμε ήδη κάνει το πρώτο βήμα προ τα εκεί. Ναι, και αυτό ε, το ισοδόξιο κομμάτι είναι, πρέπει να το πω ότι παλιότερα που μιλούσαμε με. Αυτά τα που παράγονται στο τσουβάλι, α πούμε, στα ελληνικά πανεπιστήμια, θεαστονέκια, πυρείνε ζωοδέρια, μιλούσαμε σε παλιότερο χρόνο, ότι δεν γίνεται χωρί τα φεράκια. Mm. Όταν λοιπόν, μέσα στην κρίση ξαναβρεθήκαμε, ξαναμιλούσαμε, έχουν δίνει το συμπέρασμα το μόλις, ότι ε, τα φετικά είναι σχεδόν άχρηστο. Οπότε, mm -hmm. και αυτοί που έχουν σπουδαστεί με τον καπιταλιστικό τρόπο, και με εθνική, ότι υπάρχει μια ελπίδα. Υπάρχει κάτι που φαίνεται στο μάθος, Ελπίζουμε ότι αυτό θα αρκεί να ανθίσει και θα βγει κάτι θα βγει ένα να μην ανοιχνεύει. να μα κάνει μια σούμα ε, των επόμενων δράσεων που έχετε μπροστά σα. Εδώ στην Αθήνα είναι πολλέ δράσει που ε, Τα πιο πολλά αποφασίζουν η τροπή αλληλεγγύη τη Αθήνα. Δεν, δεν παίρνει ούτε έγκριση ο και τίποτα. Mm. Ε, είναι εντελώ ανεξάρτητη. Ε, φυσικά λειτουργούμε μαζί, δεν ενημερώνουμε. Βγάζει ε, πολύ συχνά διάθεση προγράμματο σε διάφορα σημεία τη Αθήνα ο σκοπό να ενημερώσει, ε, φυσικά να λέω δύσκολα, αλλά και να ενημερώσει ε, για το τι θα κάνουμε ε, σε σπαθού στο Μετρό συνήθως κύριο, ε, και εγώ. Σε Θεσσαλωμί και πάνω θα καλέσουμε μια πορεία την 3η 24 Νοεμβρίου ε, όπου θα καλέσουμε την πόλη εκεί να, να διαδηλώσουμε όλοι μαζί για να ε, πάρουν πίσω τους πιστριαγνές. Την επόμενη μέρα που σας είπα έχουμε ε, τη μεγάλη συνέλευση των Αλλήγυρων των Στριστών. Που θα συναποφασίσουμε όλοι και μέρα και την Πέμπτη θα πάμε να ανακόψουν του εκδηλιασμού που έχουν προγραμματίσει. Αλλά παρόλα αυτά, εμεί πρέπει να σα πω ότι έχουμε μπει και σε άλλε δράσει όπω είναι το προσινικό αυτήν την που βλέπουμε πώ έχουν καταδείξει τα πράγματα. Κάνουμε μέρο και στο κρέμι να το κάνουμε το ευρώ όπω ανοίξουν το δημοστάσιο και δεχόμαστε. Το έχουμε κάνει σπαθμό αφήνω για να μπορούν αυτοί οι μεγάλε ποσότητε προϊόντα που χρειάζονται οι πρόσφυγε να τα βγάλουν. μετά σε σημεία όπω είναι η και η Τελίδη. Ωραία. Ε, εντάξει, και εμεί θα έχουμε το νου μας. Θα κοιτάμε τι ανακοινώσει τη Επιτροπή εδώ στην Αθήνα και θα τι μεταφέρουμε μέσω του σταθμού. Πολύ ωραία. Να γίνονται γνωστά όλα αυτά που βγάζονται το καιρού οι Επιτροπέ Αλληλεγγύη. Ωραία, Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Αφήνω, επειδή μα είπες ότι 6,5 ώρα έχετε κάποια συνέλευση, τι μου είπες, ότι έχετε. Είναι μια εκδήλωση εδώ στο πέρα που έχει σημασία, γιατί ο όπως είπες, στο πέραμα η ανεργία φυσικάει ε, το 70%. Ε, έχει σημασία για μα, για αυτό που είπες, το 80%. Για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους εδώ ε, το πώ μπορεί να γίνει μπορεί αυτό το όνειρο που ε, έχουμε να γίνει πραγματικότητα. Μπράβο σας παιδιά, καλή συνέχεια στον αγώνα σας και θα τα πούμε πάλι. Καλή συνέχεια. Μαλή. Καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά. Παιδιά. Πολύ ωραία μα τα απομάχε. Πολύ ωραία μα τα είπε. Και πολύ ακόμα πιο ωραία τα, τα κάνουν και όλα Πάνε τα πράγματα. Οργανώνουνε τη δουλειά του και έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Αυτά είναι, αυτά είναι που λέμε. οργάνωση, αλληλεγγύη, οριζόντιε δομέ, άμεση δημοκρατία. Αυτά είναι ρε παιδιά. Τι θα μα σώσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι και είναι στο σπίτι του κλεισμένοι και μαραζώνουνε. Δεν υπάρχει άλλη λύση για αυτού και πηγαίνει όλου εμά του υπόλοιπου που δουλεύουμε τώρα με ροδούλα με μεροφάιλ με 3,60 και ζούμε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε με τον εφιάλτη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όχι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι μοναδικό μολα, πείραμα για τα ελληνικά δεδομένα. Ε, Αυτή και η AirToken σε διαφορετικό στυλ, α πούμε, άλλο, άλλο, άλλο στήλ, Και άλλο κλάδο, όταν είναι εργοστάσιο, όταν είναι παροχή υπηρεσία. Και τα δύο όμω αποτελέσαμε κομβικά πειράματα αυτοδιαχείριση τα τελευταία χρόνια. Εκεί ίσω η βιομέα λίγο περισσότερα. Είναι αλλά... εργοστάσιο, και αυτό που λέμε εγώ. Όχι μόνο εργοστάσιο, νομίζω ότι ήταν και λίγο διαφορετικέ οι διαδικασίε ε, λήψη αποφάσεων, αλλά μπορεί να κάνω και λάθο. Δεν είναι αυτό. Και τα δύο ήταν πολύ πετυχημένα και δείχνανε. προ Ανατολίζανε, ρε παιδί μου, πια. Ο... αναρωτιόμαστε ποια είναι η λύση. Υπάρχει ανεκμετάλλευτο εργατικό δυναμικό, το οποίο. Είναι δημιουργικό, έχει όρεξη για δουλειά, έχει διάθεση για δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι με προσόντα απίστευτα, καταρτισμένοι, οι οποίοι κάθονται άπραγοι αυτή τη στιγμή. Και άνθρωποι χωρί προσόντα, οι οποίοι... <ΣΣΣΣΣ> οι οποίοι αποτελούσαν τα Golden Boys τη βιομηχανία. Πώ μα είπε ο Μάγκε, απολύθηκαν πριν το αφεντικό. Πρώτα φύγανε τα Golden Boys του, ε, και, μετά... και μετά έφυγε το αφεντικό. Και αποδείξαν κιόλα στα παιδιά αυτό, ότι αν κάτι δεν χρειάζεται σε ένα εργοστάσιο. Αυτό είναι το αφεντικό του εργοστάσεου. Αν το δούμε και ρεαλιστικά, αυτός που έχει ανάγκη τον άλλο είναι το αφεντικό. Το αφεντικό έχει ανάγκη, το αφεντικό χρειάζεται τους εργάτες, παύλα, εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι μπορούν και μόνοι τους να δουλέψουν το εργοστάσιο, την επιχείρηση, το... το οτιδήποτε. Είναι αυτό το σύνθημα πολύ χωρίς η εσέλη να γραμμάζεται γερνά. Ε, λοιπόν, ακολουθώ ένα τραγουδάκι, δική σου παραγγελιά. Yeah. Uh, Which side are you on? Από τη Ναταλή Merchant. Merchant. Ωραία Οπότε στα δικά μας, Μαρία και δρόμο. Yeah. Ручьи поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила песню заводила, разгибло горла. Λοιπόν, παιδιά, αλληλεγγύη, αλληλεγγύη σε κάθε γωνία αντίστασης και σε κάθε προπλήρια αγώνα το που ο τα παιδιά από το Διομέα μα είπαν ότι έχουν, είχαν επικοινωνία και με την πρωτοβουλία για το φράκτη στο Νεύρο. Ε, είδαμε ότι ο κόσμο κατέβηκε χθε να διαμαρτυρηθεί εναντίον αυτού του δολοφονικού φράκτη που συνεχίζει και υπάρχει στο Νεύρο. Παρότι αν θυμάμαι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το μέχρι να γίνει κυβέρνησή Έλεγε να γκρεμιστεί. Ναι, ναι. και του ξεφορτώσανε κιόλα τα μάτια. Το άμα θε, δεν τα μάτια, ε, έγινε, όχι απλά τους ξελοφορτώσανε, έγινε και άγρια επίδειξη καταστολής, πες. Και το θέμα είναι ότι αυτός ο φράκτης είναι μία από τις αιτίες που πλήγονται άνθρωποι στη θάλασσα. Γιατί επειδή λειτουργεί ακριβώς αποτρεπτικά στο να περάσουν οι άνθρωποι αυτοί από την ξέα, πολύ απλά τους σπρώχνουν, σπρώχνουν τα καραβάνια προσφύγων οι δουλέμποροι μπρος θάλασσα. Οπότε κάθε μέρα που παραμένει αυτός ο φράκτης όρθιος, όσο και να κλαψουρή... Είναι τα και όσο και να κλαψουρίζει ο έλλεινα <ελ θελυμού> ο... ο... ο... ο... <συλίες> προ στη Βουλή, λε και είναι εκπρόσωπος στο EA του ρυθμού στα και δεν κυβερνάει mm. αυτό τον τόπο, συλλογίω θα πήγε την αντάκα του έννοι, σαν κυβερνάει τέλο πλέον από τον τόπο, όσο και να κλαψουρίζει τον τόπο αυτό, τυπικά έστω τον κυβερνάει αυτός, οπότε κάθε μικρό. Τουρκικά, τυπικά ο τόπο. Τυπικά έστωμα δεν είναι ικανό να τον κυβερνήσει κανονικά που από μέρα με τη μέρα δεν είναι ικανότητα. Δεν είναι είναι ναι. θέμα των συμφερόντων που εξυπηρετεί. Ακριβώ. Αν δεν ορίξουμε εμεί στο φράχτη, ο Τσίπρα δεν θα το ρίξει. Σε είναι σίγουρο. Και είπε κάτι ωραίο η φίλη μα η Ελίζα του Πάνο, από πάνω, προς Έκανε μια ορατή συναντήρια την Ιγυρική και εγώ. Που λέει: Τα απαγορευμένα χημικά των καταργημένων ΜΑΤ στον πεσμένο φράχτη του Εύρου συνεχίζουν την κατρακύλα τη κυβέρνηση. Το μόνο που έμεινε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να βγάλει και καμιά ανακοίνωση κατά τη αστυνομία για τα χημικά. Για να το τερματίσει σήμερα. Ε, πολύ εύστογο το σχόλιο. Να μεταφέρουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι κάποια κορυφαία είδηση. Αλλά είναι ένα δείγμα κι αυτό της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και, και του Καμένου. Ε, στην παρέλαση τώρα την 28η στη Θεσσαλονίκη τα οχήματα του στρατού που βγήκαν να παρελάσουν και όλη αυτή η φιέστα όλο αυτό το βαντούρο που έγινε είχε να γίνει 20 χρόνια. Βγήκαν στρατιωτικοί, που δεν, ήταν, δεν είναι τίποτα αριστεροί οι άνθρωποι οι στρατιωτικοί, και είπαν ότι αυτό το mm. πράγμα εμεί δεν το είχαμε ζήσει. Έχει να γίνει 20 χρόνια κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κατά των και και, και και ορίστε. Έβγαλε όλα τα τάγκ και όλα τα οχήματα που διάωλα τα λένε, τα έβγαλε να παρελάσουν. Είναι η επιβολή του κράτου που ό,τι πρόσωπο και να αλλάξει, και όσο δούθεν αριστερό και αν πει ότι είναι, το κράτο παραμένει κράτο και πάντα τα τάγκ στου δρόμου. Αφενός δίνουν μια επίπλαστη εθνική υπερηφάνεια στον κόσμο, γιατί yeah, προφανώς yeah. η εθνική υπερηφάνεια δεν είναι παρά ένα σπινγκ, άλλα πράγματα είναι η πραγματική εθνική υπερηφάνεια. Τα τάξε δρόμους δημιουργούν ένα κλίμα στον κόσμο, εδώ στον Ιθαγενή, ότι έχει μια επίπλαστη εθνική υπερηφάνεια, παρότι τον έχουν εξεσκίσει κανονικότατα, παρότι έχει πει αγλάιντερ από πάνω του, παρότι έχει υποκτήσει, παρότι έχει τα πάντα. Και επίσης είναι και ένα δείγμα δύναμη. Δείχνει τη δύναμη, όπως τη δύναμη δείχνει και στις εκπαιδεύσεις που λέγαμε για παρακατάληψη κατελειμμένων κεραίων που βγήκε καταγγείλω τελικά από το αφεντιαίο αφηλή του Λεκθιού Κάρτακο. Ε, Ακριβώ αυτά είναι η επιβολή τη δύναμη, τη εξουσία και πώ μπορεί να το δημοκρατήσει το λαό. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι. Αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση είναι ο μόνο δρόμο. Δεν το λέμε εμεί. Το δείχνει η πράξη, η ίδια η πραγματικότητα. Και το λέμε και εμεί. <laughs> και το λέμε και εμεί, ναι, αλλά δεν έχουμε κάποια επιτίτηση. Το βλέπουμε, βλέπουμε εμεί κάποια γεγονότα και πτάσουμε κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε. Ε, συνεχίζουμε. Ε, μια ανακοίνωση ακόμα ε, την, ό, την, εγώ, την εβδομάδα, μάλλον δεν θα γίνει μέσα το πράγμα του ανέβιου για τεχνικούς λόγους. Οπότε θα επανειδοθούμε, δεν θα επαναδοθούμε. Πώς το λένε αυτό όταν μας ακούνε. Ε, θα μας ξαναακούσετε. εντάξει. Ήθελα να ξεχωποίσω ένα Τέλος παλιών, οπότε θα μα ξανακούσετε και εμά και τους υπόλοιπους του υπόλοιπου παραγωγού του σταθμού από τη μεσεπόμενη εβδομάδα. Εμείς να χαιρετήσουμε, να στείλουμε του αγωνιστικούς μα χαιρετισμού και στα παιδιά πάνω στην ΔιοΜΕ, ε, γιατί έχουν ένα δύσκολο αγώνα τώρα. Και όπως ωραία υπομάχε, ο πληστηριασμό του Προστασίου δεν, δεν τον θεωρούν το τέλο. Ακόμα και αν δεν καταφέρουν να τον αποτρέψουν, τον θεωρούν μια αρχή, ένα εμπόδιο και την αρχή ενό νέου αγώνα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, τα λέμε. Την επόμενη. Την επόμενη. Την μέθ' επόμενη. Την μέθ' επόμενη. Παντός προσώπου, ανεφτυρίσεως ή ασβήποτε διατυπώσεως ή την ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάτρησης ή συγγένρωσης, κλειστό χώρο ή εν Πάσα τη αυτή θα διαλύεται δι'α των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα σωδούς της πόλεως, βάσης φύσεως και πεζών. Οι εξελφώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, βάζει κυκλοφορών εις τα τα πυροβολείται αν Σταθή. Έχει αρχίσει να φοβάται, σχολή και σπίτι, δουλειά και σπίτι. Στουρνάρι, πανδησίο που πήγε ο κουραστή, Νιχτό κι έχει κουραστεί, κρύει πόρτα να στενάζει. Στο ράπιο μουσική, το ίδιο άσπαρ, νευριάζει. πάλι όλα που ρίσουν με στοκεφάλι. Η φούτα δεν έπεσε ποτέ και ας κανένα άλλο στο σχολείο. Η φούτα δεν έπεσε ποτέ και ας κανένα άλλο στο σχολείο.